Στοίχη 16-24. Ποιοι θα τα συλλέξουν. 16. Ας είναι δε ευχαριστία εστων Θεών, ο οποίος δίδει τον αυτών πρόθυμον και ακούραστον ζήλων διασάς σας εις την καρδία του Τίτου. 17. Εδείχθη δε ο ζήλο του αυτό, διότι τη μεν του, του να έλθει προ σας με ευχαρίστησην, «Επειδή δέει το προθυμότερο από κάθε άλλον, μόνος του και από η δική του θέληση και ευχαρίστηση να για να έλθει προ σά. 18. «Εστήλαμε δέ μαζί του των αδελφών, του οποίου έπαινος για την επιτυχίαν, με την οποίαν κηρύτει το εὐαγγέλιον ακούεται μεταξύ όλων των εκκλησιών». 19. «Όχι μόνο δέ επενείται εις όλα σας εκκλησίας, αλλά κι ανεδείχθη από αυτάς συνοδοιπόρος και συνεργάτης μας». Ώστε να κηρύττει μαζί με εμάς το Ευαγγέλιο και να υπηρετεί στην χάριν αυτήν τη ελεημοσύνης η οποία διακονείται από εμάς, δια να δοξάζεται αυτός ο Κύριος και για να γινόμεθα εμείς προθυμότεροι παραδειγματιζόμενοι από τον ζήλον Του. 20. στη διακονία μας δε αυτήν, λαμβάνομεν προφυλάξεις ιδιαιτέρως δια τούτο, Δια να μην μας μεμφθεί δηλαδή κανείς ως συμβαροντολόγο και ιδιοτελή εις την γενναίαν και πλουσίαν αυτήν συνεισφοράν, η οποία διεξάγεται και διακονείται από εμάς. 21. Διότι λαμβάνομεν πρόνιαν η διαγωγή μας να είναι καλή όχι μόνο ενώπιον του κυρίου αλλά και ενόπιον των ανθρώπων. 22. Εστήλαμεν δε μαζί με αυτούς των αδελφών μας, των οποίων πολλάς φορές δοκιμάσαμε εις πολλέ περιστάσεις, ότι είναι πρόθυμος, τώρα δε είναι πολύ πρόθυμότερος από κάθε άλλη φορά, λόγω της πολλή πεπιθήσεως που έχει διασάς, ότι θα φανείτε μεγαλόδοροι. Όλα λοιπόν τα πρόσωπα που σας έστελα δια τη συνεισφοράν είναι εκλεκτά. 23. Είτε δια τον τι τον ερωτά κανείς, Α μάθει ότι είναι σύντροφος ειδικός μου και συνεργάτης για την ειδική σας πνευματική εξυπηρέτηση και ωφέλεια. Είτε δια τους άλλους ερωτά κανείς, α μάθει ότι είναι αδελφοί μας, απεσταλμένοι εκκλησιών, πρόσωπα δια τον οποίο δοξάζεται ο Χριστός. 24. Δείξατε τους λοιπόν πόσον με αγαπάτε και πόσον έχω δίκαιο να καυχόμαι για σας. Και δώσατε τους την απόδειξη της αγάπης σας και της δικαίας καυχήσεώς μου για Σαν να ήσαν παρούσε εκκλησίες που τους απέστειλαν και να επληροφορούν το και αυτέ περί